Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατέ, καλή σας μέρα. Θα συνεχίσουμε σήμερα το θέμα των πανεπιστημίων, της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης που αρχίσαμε την προηγούμενη φορά, συζητώντας για αυτό το σχέδιο Αθηνά που έφερε τα πάνω-κάτω στον χώρο των πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, με αντιδράσεις, διαδηλώσεις, απεργίες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Και είναι λογικό να υπάρχουν όλες αυτές οι αντιδράσεις. Διότι βλέπετε, όταν η πολιτική ισχωρεί στα παιδεία που δεν τις ανήκουν και μάλιστα με έναν τρόπο βάναυσο και άγαρμπο, Αποφασίζοντας το πόδι με το έτσι θέλω και εξυπηρετώντας τα κομματικά της συμφέροντα, τότε προκαλεί. Προκαλεί την απλή λογική κάθε ανθρώπου και πολύ περισσότερο βέβαια εκείνων που λειτουργούν στο συγκεκριμένο χώρο. Τότε οι πολιτικοί και τα κόμματα τα κόμματα που την εκφράζουν, μετατρέπονται πραγματικά σε καταστροφέα της κοινωνίας. Δανείζουμε τα λόγια του καθηγητή και πρώην πρότανη του Πάντιου Πανεπιστημίου, του κυρίου Γιώργου Κοντογιώργη, με τον οποίο θα έχουμε την χαρά να συζητήσουμε σήμερα. Καλή σας μέρα κύριε καθηγητά. Καλή σας μέρα κύριε καραγέν. Σας ευχαριστώ για την ευγενική σας ανταπόκριση yeah. και, θέλω, και θέλω να σας ρωτήσω ή μάλλον να μας πείτε την δική σας άποψη, την δική σας οπτική γωνία για τον yeah. ρόλο που έπαιξε η κομματοκρατία, αρνητικό προφανώς, στα πανεπιστήμια της χώρας μας. Άποψη που την έχετε διατυπώσει σε πολλά άρθρα και βιβλία σας βέβαια, αλλά θα ήθελα να την ακούσουν σήμερα και οι μας. Ε, ο τίτλο ενό ε, άρθρου που είχα δημοσιεύσει πριν πολλά χρόνια, ε, απέδειται με ακρίβεια αυτό που συνέβη στα ελληνικά πανεπιστήμια ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 80 και μετά. Ε, η, το, το δημόσιο πανεπιστήμιο ω ιδιωτικό χώρο έγραφα γιατί έχουν σε ναι, ναι. Ε, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο ο σημεριοτικός χώρος ήθελα να πω με αυτό ότι όλοι εκείνοι οι οποίοι ε, ρηθόρευαν υπέρ του Δημοσίου Πανεπιστημίου ήταν αυτοί οι οποίοι στην πραγματικότητα <χευσόλου> <χευσόλου> <χευσόλου> <χευσόλου> ήθελαν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο για να κάνουν τις δουλειές τους. Τις δουλειές τους σε προσωπική βάση και τις δουλειές τους ως κομματικά μακριά χέρια μέσα στο Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Ε, στην πραγματικότητα δηλαδή το Πανεπιστήμιο είχε μεταβληθεί σε χώρο συναλλαγής, κάσης πίσω, ε, όπως επίσης και σε χώρο εκπιασμών, όσον είχαν αντοχές και ήταν μακριά από τις συναλλαγές και ένδυμοι και βεβαίως κόρος αναπαραγωγής και προπαγάνδας των κομμάτων. Το κομμάτι. Ε, είναι χαρακτηριστικό ότι οι λεγόμενες παρατάξεις δεν ε, ήσαν εκλεγμένοι εκπρόσωποι αλλά διαμορφωμένες καταστάσεις από την κορυφή οι οποίες στο εσωτερικό χρησιμοποιούσαν τους φοιτητέ για νομιμοποίηση. Ό,τι κάνουν δηλαδή και τα κόμματα απέναντι στην κοινωνία. Δίνοντάς τους έτσι ένα δίθεν δημοκρατικό δικαίωμα. Δεν, η, δεν είναι θέμα λαϊκής νομιμοποίησης θα έλεγα, ή φωτιτικής νομιμοποίηση. Δεν είναι θέμα δημοκρατίας. Α, ε, αυτό λοιπόν το οποίο ε, συνέβαινε ήταν να έχουν υφαρπάσει οποιαδήποτε λογική αντιπροσπόπευσης δεν ενδιαφέρονταν βεβαίως ούτε για το συμφέρον του Πανεπιστημίου, ούτε για τα προβλήματά του, ούτε για το συμφέρον των φοιτητών Και οι παρατάξεις αυτές στο μεταξύ αυτονομήθηκαν και έπαιζαν και πέραν των κομματικών ρόλων και ρόλους προσωπικούς το καθένα. Ναι. Ε, πολλοί εκβίαζαν καθηγητές για να παίρνουν βαθμού, για να μπαίνουν στα για να κάνουν διάφορα και με άλλες προεκτάσεις, βεβαίως εκτός. Θυμηθείτε ότι ε, εάν έχει κανείς φιλότιμο να κάνει μία στατιστική της πορείας των παραταξιαρχών ε, στη μετέπειτα ζωή τους, από τη στρατιωτική θητεία και που την έκαναν, ε, μέχρι τα επαγγελματικά τους κλπ, θα διαπιστώσετε πόσο τραγικά αποτελέσματα παρήγει αυτό το σύστημα και γιατί φτάσαμε σήμερα και φτάσαμε. Ε, ε, αν αναλογιστείτε ότι οι σημερινέ ηγεστίες είναι υποπροτυπιόντα αυτού του σωλήνα των παρατάξεων οι ηγεστίες των κομμάτων εννοώ, ναι, ναι. Ε, δείχνει ακριβώ ότι τα πανεπιστήμια ε, μέσω των παρατάξεων και των παρενεργιών τους βεβαίως γιατί σε αυτά προσφορούσε και μεγάλη ομάδα καθήτων ε, είχαν καθυποτάξει το πανεπιστήμιο σε ρόλους που Προς, όχι απλώς προς το ρόλο του πανεπιστημίου, αλλά προς τον, την εικόνα του πολιτισμού. Έτσι. Γιατί οι εκβιασμοί οι συναλλαγέ, τα εμπόρια ναρκωτικών ε, η Λευκή Σταρκός και τόσα άλλα τα οποία συνέβαιναν ε, στους, ε, στις συντητικές κλπ. Τα, τα παρέδιδαν στις παρατάξεις και τα διαχειρίζονταν αυτή με αυτό το τρόπο. Τα εκφορούσαν. Είναι <laughs> Ήδη αυτοί που πολιτισμού φαιρετε, που φέρει Αλλά αυτό συνέβη το Δυστυχώς, ναι. ναι. Ξέρετε κύριε καθηγητά Εμένα πάντα μου φαινόταν Το είπατε και εσείς το αναφέρατε Μου φαινόταν περίοργος Αυτός ο ρόλος των φοιτητών Της ε, δίθεν Λαϊκής ή Δημοκρατικής Όπως θέλετε συνδιοίκησης Τα αποτελέσματα τα ξέρουμε η καταλήψεις σχολών κάθε λίγο και λιγάκι χτίσιμο γραφείων πριτάνιων και πολλά άλλα ε, μήπως βαπτίζουμε δημοκρατίες συγκεκριμένα συμφέροντα και εννοώ και πάλι τα, το πολιτικό κατεστημένο χωρίς να μας ενδιαφέρει η ουσία και ποιος κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι ο ρόλος του φοιτητή σε ένα πανεπιστήμιο. ο ρόλος του φοιτητή πρέπει να είναι ο ρόλος του φοιτητή και κανένας είναι ένας περαστικός από το Πανεπιστήμιο, Ακριβώς. αλλά συγχρόνως και ο λόγος υπάρχει στο Πανεπιστήμιο. Ε, το Πανεπιστήμιο υπάρχει για να διαμορφώνει πολίτες και επιστήμονες. Ε, ναι. Ενώ προς την πλευρά του Φινήτη, γιατί έχει και άλλους ρόλους που είναι η παραγωγή γνώσης, η διακίνηση της γνώσης, η επικοινωνία με την κοινωνία... Ε, η σύνδεση με, την, με τις ανάγκες της κοινωνίας που μπορεί να είναι από την οικονομία έως την ε, διαμόρφωση του ήθους και της πολιτείας, ε, των πολιτικών της κοινωνίας, των πολιτών και της ε, πολιτείας, ε, είναι πολλά. Αλλά ο φοιτητής έχει μόνο ένα ρόλο, να είναι καλός φοιτητής. Και για να είναι ο φοιτητής καλός φοιτητής πρέπει να είναι μέσα στην αίθουσα και να έχει σχέση με το μολύβι και το χαρτί να έχει σχέση με την ανάγνωση τη βιβλιοθήκη τη, με, τη μελέτη και βεβαίως με γραπτή και προφορική επικοινωνία με τον συμφοιτητή του και με τον καθηγητή γιατί μόνον έτσι μπορεί να οπλιστεί με τα αναγκαία εργαλεία ώστε μεθαύριο όταν θα βγει στην κοινωνία που αυτός είναι ο σκοπό του να είναι ωφέλιμος και για τον ίδιο και για την κοινωνία και για την αξιστήμη. Ε, βεβαίως όπως όλοι οι χώροι στους οποίους αναφερόμαστε, ο ποιτητής έχει επίσης προβλήματα και πρέπει να εκπροσωπηθεί αφού το σύστημα δεν είναι δημοκρατία, δηλαδή αυτοκυβέρνηση θα πρέπει να εκπροσωπηθεί στους θεσμούς εκεί δηλαδή που παίρνονται οι αποφάσεις άρα το ερώτημα είναι πώς εκπροσωπείται ο φοιτητής. Ο φοιτητής μπορεί να εκπροσωπηθεί με δύο, δύο τρόπου. Εάν το πρόβλημά του είναι προσωπικό ατομικό, να πάει στις αρχές και να το θέσει. Έχω αυτό το πρόβλημα, θέλω να με αντιμετωπίσετε. Εννοώ έχει ένα πρόβλημα ε, με την εργασία του να πάει στον καθηγητή. Έχει ένα πρόβλημα με τη φοιτητική αιστεία να πάει... Έτσι. Έτσι. Ε, από εκεί και πέρα όμως μπορεί να υπάρχουν περισσότερα προβλήματα ή να υπάρχουν και ιδέε αν θέλετε. Γιατί ο φοιτητής ε, οφείλει να προβληματίζεται και για τις συνθήκες των σπουδών του. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει και προσπώπιση συλλογική του φοιτητικού κόσμου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα από τις παρατάκτες. Οι παρατάκτες δεν εκπροσωπούν το φοιτητή στο πανεπιστήμιο. Οι παρατάκτες πειραγωγούν το φοιτητή και τον κατευθύνουν στο να γίνει υποχείριο πρόβατο και ενεργούμενο των κομμάτων. Ακριβώς. Εκτρέπουν Ακριβώς. δηλαδή το σκοπό της λειτουργίας μιας στοιχειότητας αντιπροσκόπησης ή διαμεσολάβησης, η διαμεσολαβηση η οποια θα έπρεπε να υπάρχει. Άρα λοιπόν, πώς μπορεί, το έλεγα εξ αρχής, πώς μπορεί να γίνει αυτό, να συγκροτηθεί δηλαδή μεταξύ του φοιτητή, και των εκπροσώπων του μια ευθεία σχέση. Σαφώ πια όχι με εκλογή. Διότι ναι. οτιδήποτε θα αναχθεί σε εκλογή θα χειραγωγηθεί από αυτού οι οποίοι είναι έτοιμοι και οργανωμένοι να το χειραγωγήσουν. Δηλαδή τι παρατάξει. Ε, πρέπει να συντριβούν οι παρατάξει με άλλα λόγια. Και ένα τρόπο υπάρχει να συντριβούν οι παρατάξει για να εκπροσωπηθεί, άρα να εισαχθεί στοιχειοδό η φοιτητική εκπροσώπηση στο Πανεπιστήμιο να χρησιμοποιηθεί η μηχανοργάνωση άρα η κλήρωση να κληρούνται οι εκπρόσωποι των φοιτητών ώστε αυτοί οι οποίοι θα βγαίνουν δεν θα είναι ενεργούμενα διότι δεν θα περνάνε μέσα στον κομματικό σωλήνα και θα έχουν σαφείς εντολές εννοείται θα έχουν άρα σαφές σχέδιο ε, επικοινωνία με το φοιτητικό κόσμο και με τις αρχές του πανεπιστημίου με τις οποίες πρέπει να επικοινωνούν για να επιλύουν προβλήματα. Να δίνουν λογαριασμό, με άλλα λόγια, του ρόλου και της λειτουργίας που έχουν να εκπληρώσουν. Ναι. Ε, δεν ξέρω κύριε καθηγητά κατά πόσο, αλλά μου φαίνεται ότι ο νόμος, αυτός ο νόμος Διαμαντουπούλου, σαν να έθετε κάποιες βάσεις για κάποια τέτοια εξηγήενση. Ποια είναι η δική σα συγχρο Διαμαντοπούλου ε, δεν έχει καμία νομιμοποίηση ενώ εκτεπόψως όχι ε, θέση στην οποία κατήχε εκτεπόψως γνώσεων και παιδείας για να είναι σε αυτό το ε, Υπουργείο και να έχει το να ε, νομοθετήσει τον. Αυτό είναι γεγονός, έχετε δίκιο. Ναι, γι' αυτό και βγήκε ένα αποτέλεσμα το οποίο μέσα στην απελπιστία ε, πανεπιστημιακής κοινότητας που παρόλα αυτά αντέδρασε αλλά και της κοινωνίας ε, θεωρήθηκε ότι δίθεν ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση είναι λάθος ε, ήρθε βεβαίως να καταργήσει μια σειρά από απαράδεκτες καταστάσεις οι οποίες όμως δεν χρειαζόταν να γίνει καταστροφή στο πανεπιστήμιο μέσω του νόμου και Βεβαίως. των ασκιών του προκειμένου να καταργηθεί το άσυλο ε, και η νομιμοποίηση των καταστροφών στο Πανεπιστήμιο. Έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Μπορούν να υπάρξουν στοιχειώδη μέτρα τα οποία θα είχαν να κάνουν με την απόσυρση των παρατάξεων και την επιβολή του νόμου. Δεν νοείται ασυλία. η ασυλία που έχουν οι πολιτικοί να διαχέεται και στου πολιτικού και κομματικού χώρου όπου δουν οι εντεταλμένοι. Των ε, κομμάτων, γιατί αυτό συμβαίνει με το κομματικό σύστημα. Ναι. Αυτό το οποίο έχουν θεσμοθετήσει στην κορυφή την, του να είναι η πολιτική υπεράνω του νόμου, το περνάνε δια των κομμάτων σε όλου του χώρου όπου δρουεί η κομματοκρατία. Τράει η κομματοκρατία. Λοιπόν, χρειαζόταν να γίνει νόμο καταστροφή για να πάρουν και αυτά τα στοιχειώδη μέτρα. Έφτιαξε λοιπόν ένα συμβούλιο, να πάρω ένα παράδειγμα, ναι, ναι. Το, το οποίο στην πραγματικότητα. Είναι ένα κλειστό κοογκλάβιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση και σύνδεση με το Πανεπιστήμιο και επομένως απολύτως ικανό να αναπαραγάγει τη διαφθορά mm -hmm. και τη διαπλοκή. Ε, αυτό που βγαίνει σήμερα, διάβασα σε ορισμένες εφημερίδες ότι πανηγύρισαν που ορισμένοι Έλληνες του εξωτερικού θα μετέχουν ε, στις, ε, στο Συμβούλιο Διοίκησης. Ναι. Περίπου αισθάνθηκα ανακούφιση ότι αυτοί θα μας σώσουν, διότι όσοι υγιώς σκεπτόμαστε και έχουμε αντισταθεί σε αυτές τις πραγματικότητες, δεν γνωρίζαμε τι έπρεπε να γίνει και θα έρθουν οι άδελφή μας. Γνωρίζω αρκετούς από αυτούς, από το εξωτερικό, για να μας υποδείξουν και να μας σώσουν. Ξέρετε τι θα συμβεί στη πραγματικότητα, κυρία Καραγιοζήτη. Αυτοί οι άνθρωποι θα χρησιμοποιήσουν αυτό το θεσμό για να εξασπαλίσουν και διαμονής, ε, διακοπών στην Ελλάδα Μάλιστα. Δεν θα γίνει απολύτως τίποτε Δεν γίνεται έτσι το πρόβλημα του Πανεπιστημίου Το πρόβλημα του Πανεπιστημίου γίνεται με ριζική αναδιάρθρωση της λειτουργίας στο εσωτερικό Οι λύσεις που δόθηκαν σε ό,τι αφορά στις διακτορικές διακριβέ, και ιδίως τις εκλογές καθηγητών είναι τι χειρότερε από αυτές οι οποίες υπήρχαν πριν ναι. Α, Αναπτυχθεί μία συναλλαγή η οποία ήδη είναι εν εξελίξη με όσε εκλογέ έχω έχει συμβεί να συμμετέχω, ε, μία συναλλαγή η οποία θα είναι πρωτοφανή στι συνέπειε και σε επίπεδο πια επιλογή επιστημονικού. Προσωπικού. Μάλιστα. Χρειάζεται η κατάσταση με τέτοιε λύσει οι οποίε ε, κατατείνουν στο να δημιουργήσουν τι προποθέσει κλειστών διπλωμάτων εκπλησίας κατά το κότυπο της κομματοκρατίας. Μάλιστα. Ριζικές, ριζικές αλλαγέ χρειάζονται. έχετε απόλυτο δίκαιο. Και σχετικά με αυτό θέλω να σας ρωτήσω, δεν θα μπορούσα να μην ζητήσω την άποψή σας για το περιβόητο σχέδιο Αθηνά που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο χώρο της ανώτατης παιδείας. Δείγμα πολιτικού αυταρχισμού δεν είναι και αυτό το σχέδιο κύριε καθηγητά. Να δεν θα είχα αντίρρηση να έρθει ένας με... Βικορικό είναι το θέμα, για να σας πω πια είναι ναι, ναι. η σκέψη μου. Δεν θα είχα αντίρρηση λοιπόν να μου έρθει κάποιος με απολύτως αυτατικό τρόπο και να μου πει λύνω τα προβλήματα της ε, ανώτατης παιδείας με αυτόν τον τρόπο, γιατί έτσι θέλω. Θα σας ξεχάσω όλους εσά, θα σας υπερβώ διότι είστε η τη της καταστροφής πανεπιστημίου. Δεν έχω αντίρρηση τον τρόπο. Έχω αντίρρηση στο περιεχόμενο. Στο περιεχόμενο, στην ουσιά ε, της. Επειδή ουσίας λοιπόν, πρέπει πάση θυσία να τελειώσει η υπόθεση της διασποράς μιμάτον σε κάθε χωριό και κομμόπολη. Έτσι. Έτσι. Πρέπει να δημιουργηθουν span Θα μου πείτε... Όταν ένα πανεπιστήμιο έχει διασπαρεί σε 125 νησιά, υπερβάλλω γιατί δεν θέλω να πω ανακτήδια, σε πολλά νησιά. Κατανοητό. Ε, είναι δυνατόν να τα καταργήσουμε όλα. Εγώ θα πω ότι σε αυτή τη φάση μπορεί να προβεί κανείς και σε συμβιβασμούς. Εκεί που είναι, υπάρχει η διασπορά σε 10, να γίνει σε 2, σε 3, να δημιουργηθεί... Η έννοια του κάμπους, όπως λέγεται. Ναι, ναι. Μιας εσωτερική δυναμικής και συνοχής του χρόνου. Ε, αυτό θα έπρεπε να γίνει. Χωρί ε, όμως να γίνουν στέτοια. Ακριβώς. Ένα το κρατούμενο. Εκείνο το όλο ε, θέμα. Δεν είναι ο Υπουργός σε σχέση με τον φίλο του Υπουργό που θα αποφασίσουν που θα πάνε τα τμήματα, αλλά η χωροταξία της χώρας. Δηλαδή η εκτίμηση των αναγκών και της λειτουργικής δυνατότητας μιας πόλης. Εσύ με ό,τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα. έτσι. Άρα λοιπόν δεν βλέπω γιατί ε, αυτό δεν το αντιμετώπισε το σχέδιο Αθηνά με τις προτάσεις που κάνει με έναν αυστηρό και τρόπο ενώ θα έπρεπε να είναι πρώτη προτεραιότητα ζήτημα. Ένα ναι. το πραγματικό. Δεύτερον, ε, αποφάσισε σωστά να κλείσει σχολές, μήματα που δεν έχουν ζήτηση. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει σε συνδυασμό, με μία μελέτη για το τι γνωστικά αντικείμενα, τι επιστήμες, επιστήμονικές έχουμε έχουν αναπτυχθεί στον κόσμο σήμερα, στον δυτικό κόσμο και οι οποίες λείπουν απ' την Ελλάδα. Έτσι, έτσι Όχι να κλείσουμε απλώς επειδή μας το λέει η Τρόικα, αλλά να δημιουργήσουμε μία κατάσταση ριζικής ανασυγκρότησης, ώστε να φύγουν μήματα τα οποία δεν παράγουν, και έχουν κοιτητικό δυναμικό, και είναι στο κέντρο και δεν έχουν τέτοια προβλήματα, ή οπουδήποτε αλλού, και να έρθουν καινούργια γνωστικά αντικείμενα, τα οποία μας χρειάζονται για την αναπτυξή μας, για την εκτέληξή μας. Αυτό δεν γίνεται. Έτσι. Και αυτό είναι κρίμα, διότι θα μπορούσε να γίνει με συμψηφισμούς δαπανών, χωρίς να αυξήσουν το συνολικό προϋπολογισμό. Το συνολικό θα χρειάζεται κόσμος. και λίγο πολιτικό μυαλό, πολιτικό θάρρος και κυρίω πολιτική βούληση, αλλά και γνώση και, γίνεται και, γνώση, στις... και γνώση πάνω, πάνω όλα. Στην εκτέλεση των επιστήμων υπάρχουν επιστήμες σήμερα οι οποίες ε, έχουν μερία απίχυση και παράγουν θέσει ε, εργασίες, τι οποίες δεν τις έχουμε. Δεν τις έχουμε. Ε, δεν τις να έχουμε. προχωρήσω λίγο παραπάνω. Ναι. Έχει ε, Υπάρξει επίσης θα μιλήσω σε αυτό που το γνωρίζω καλά ε, Μία πρόταση για ε, την περίφημη όμως των ε, πανεπιστήμιων, των πέντε πανεπιστήμιων που στην υπάρχουν στην Αττική. Θέλετε το σχέδιο και την πραγματοποίηση της πανεπιστήμιοποίησης των πέντε πολλών; το είχα διλάβει και το είχα πραγματευτεί εγώ και το ολοκλήρωσα πριν το τέλος της πρινταϊκής το 1989 είχε ε, πετύχει και το φορεδρικό διάταγμα. Ενώ το Πάντιο, το Γεωπονικό, το Οικονομικό, το Πειραιός και το Μακεδονίας. Η, η εξέλιξη αυτή έφερε επανάσταση στα πανεπιστημιακά πράγματα. Αν δημιουργήθηκε κάτι καινούριο, ε, οφείλεται αυτή την εκτέληση. Όχι γιατί έφερε καινούργια γνωστικά αντιπαιδεία στην Ελλάδα, αλλά γιατί προκάλεσε αντίστοιχες αντιδράσεις στα άλλα πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο εκειμάτω τον ύπνο του Δικαίου, από τότε δημιούργησε πάρα πολλά νέα τμήματα, από θεατρικά, από ε, μέσα ενημέρωση κλπ. τα οποία ε, προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα αυτής της δυναμικής που αναπτύχθηκε. Και σε πολλά άλλα πανεπιστήμια. Ε, Βεβαίω, λόγω της λαιλασίας ειδικότερα που υπέστη το πάντιο πανεπιστήμιο από τους πλέφτες και απατεώνες που το διακυβέρνησαν μετά την περίοδο τη δική μου ε, υπήρξε μια στασιμότητα δηλαδή την πρώτη δεκαετία η έστω στη δεύτερη θα έπρεπε να είχε προηγηθεί να είχε αναπτυχθεί μάλλον μια νέα δυναμική να είχαν κινηθεί προς την ανάπτυξη των, και όχι μόνο του παντίου, των πανεπιστημίων αυτών να δημιουργήσουν καινούρια γνωστικά παιδεία, καινούρια μεταπτυχιακά προγράμματα, τα καινούρια αυτά ε, επιστημονικά δεδομένα τα οποία ε, έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες 20, τα τελευταία 20 έως 30 χρόνια στην, ε, στον δυτικό κόσμο. Αυτό δεν έγινε. Παρ' όλα αυτά, η σημασία των πέντε αυτών πανεπιστημίων είναι τεράστια. Ε, όταν έρχεται και λέει ότι θα τα στεγάσει σε ένα ε, ενιαίο πλαίσιο με μορφή ομοσπονδίας, στην πραγματικότητα τι λέει, ότι θα δημιουργήσει οικονομική, ε, όπως διατείνεται, οικονομίε κλίμακος, μα είναι τα μόνα λειτουργικά και μη δινοσαύρικα, δι, ε, ε, πανεπιστημιακά ιδρύματα που υπάρχουν ναι, ναι. Ε, θέλουν απλώς να μετατρέψουν τα πανεπιστήμια αυτά που ειδικότερα είναι των κοινωνικών επιστήμων δηλαδή ενοχλούν αν θέλετε κατά μικρόν και το πολιτικό σύστημα να τα μετατρέψουν στις φολλές ναι. δεν είναι ότι είναι πράξη προόδου αλλά είναι αντιδραστική οπισθοδρόμηση αυτό είναι λάθος μεγάλο δεν έπρεπε καν να, να το διανοηθούν και να γίνει. Είναι το πιο μεγάλο λάθος του σχεδίου Αθηνά που διαπράτεται. Αντί να αναπτύξουν με όχημα αυτά τα πολύ λειτουργικά και ευέλικτα πανεπιστημιακά ιδρύματα τις ε, νέε πρωτοβουλίε που θα πρέπει να γίνουν, κάνουν ακριβώ το αντίθετο. Να προσθέσω δε ότι δεν κάνουν κάτι το οποίο είναι θεμελιώδε παρόλα αυτά που θα μπορούσε να δημιουργήσει οικονομίε οικονομίες κλίματος, να δημιουργήσουν μεγάλους πανεπιστημιακούς πόλους, όπως έχει γίνει στη Γαλλία και αλλού. Τι σημαίνει αυτό. Αντί δήθεν να ομοσπονδιοποιούν για λειτουργικούς λόγους που δεν υπάρχουν στα πέντε πανεπιστήμια ε, για να τα μεταβάλουν σε πόλεις, θα μπορούσαν να φτιάξουν έναν αντίστοιχο πόλο που να συμπεριλαμβάνει όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που που θα έχει ως σκοπό όχι να κυραγωγήσει και να υποβιβάσει αυτά την επιδημία, αλλά να κινητοποιήσει συνέργειες και πόρους. Μάλιστα. Θα μπορούσε να κάνει το ίδιο για την περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης. Μα φυσικά. Θα μπορούσε να κάνει το ίδιο για άλλες περιοχές. Φυσικά, Αυτό θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Μα είναι, είναι θέμα κύριε καθηγητά, είναι θέμα ε, καταλληλότητας, και ε, σωστή απόφαση και σωστή βούληση, αυτό είναι που δεν υπάρχει. Αυτή. Κύριε Καλαγκεωζή, θέλετε, ε, ίσω πιαρώ πολύ, αλλά ε, σα κατέγραψα ένα πλήρε σχέδιο αυτή τη στιγμή ε, mm. ε, ανασυγκρότηση, με λίγα λόγια, αλλά ανασυγκρότηση του πανεπιστημιακού χώρου στην Ελλάδα. Μάλιστα. Θα με ρωτούσατε, όπω με ρωτάνε πολλοί, εσύ έχει κάνει αυτά στα πανεπιστήμια, έχει χρηματίσει την πρίτανη, έχει μια μεγάλη εμπειρία στο εξωτερικό. Σε ρώτησε κανεί. Μπορώ να σου διαβεβάσω ότι όπως δεν με έχει ρωτήσει για οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με το πολιτικό σύστημα ή ό,τι έτσι δεν με ρώτησε και ο συνάδελφός μου που ήταν συνάδελφός μου και στον Άντιο, ο κύριο Σαρβανιστόπουλος να, ναι. όχι για να ναι, ακολουθήσει ναι. την άποψή μου. Και αυτό Α, είναι... Διασταυρώσει ευασίως με πέντε ανθρώπου οι οποίοι εκφράζουν άποψη. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε αμή τι άλλο... Να είχε κάνει και να είχε γίνει. Δυστυχώς, δυστυχώς κύριε καθηγητά, αυτή είναι η κατάσταση. Εγώ δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πάρα πολλά ακόμη και είχα υπόψη μου να συζητήσουμε πάρα πολλά. Ίσως σε μια άλλη εκπομπή θα έχουμε τη χαρά να σας φιλοξενούμε πάλι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλά Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.